Κεφάλαιο Καπαΐτα, σελίδα 129, στήχη 1 10, η ανάσταση του Κυρίου και η εμφάνιση αυτού στα τα 1. Αργά δέκατα τη νύχτα του Σαββάτου, την ώρα που εξημέρωνε η πρώτη μέρα της εβδομάδος, ήλθε η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία διαναείδουν τον τάφον. 2. Κι είδου έγινε σεισμό μεγάλο, διότι Άγγελος Κυρίου, αφού κατέβει από τον ουρανόν και ήλθε κοντά στο των Εκκύλησε την Πέτρα από την θύραν και κάθει το επάνω εις αυτήν. Τρία. Ή το δέτο του σχήμα και το πρόσωπόν του λαμπρό σαν αστραπή και το φόρεμά του άσπρο σαν το χιόνι. Τέσσερα. Από τον φόβον δέτον τον οποίον προεκάλεσε συνεκλονίστησαν οι φρουροί και έγιναν σαν νεκροί. 5. Αποκριθεί δε ο άγγελος, είπε γυναίκας. Μη φοβείστε εσείς. Διότι γνωρίζω ότι ζητείτε με πόθων και βλάβιαν τον Ιησούν των Εσταυρωμένων. Έξι. Δεν είναι εδώ, διότι ανέστη, όπως είπεν. Ελάτε και είδετε τον τόπον όπου έκει το Κύριος. 7. Κι αφού υπάγεται γρήγορα, είπατε στους μαθητάς του ότι ανέστη από τους νεκρούς κι η Δού πηγαίνει πρωτύτερα από εσάς στην Γαλιλαίαν. Εκεί δεν τον ειδείτε. Η δού. Σας είπα εκείνο που έλαβε εντολή να σας είπω. 8. Και οι γυναίκες, αφού γρήγορα βγήκαν από το μνημείο με φόβον ένεκα της αγγελικής οπτασία και με χαράν μεγάλην ένεκα του χαρμοσύνου αγγέλματος, έτρεξαν να είπουν αυτά όλα στους μαθητάς. 9. Καθώς δε επήγαιναν να είπουν αυτά στους μαθητάς του και η δου Ιησούς τα συνάντησε και είπε «Χαίρετε, Αυτε δε, αφού επλησίασαν, δεν εντόλμησαν να τον εγγύσουν στο το σώμα, αλλά με ευλάβιαν πολλοί έπιασαν μόνο τους πόδας του και τον επροσκύνησαν. Δέκα. Τότε λέγεις αυτάς ο Ιησούς, μη φοβήστε. πηγαίνετε και αναγγείλατε στους αδελφούς μου ή να απέλθουν εις την Γαλιλαία και εκεί θα με είδουν.